Σαλωνίκη. Δεν θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι. Ναι. Συναντηθήκαμε ναι. και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι εκείνο που είπε την Παναγία δεν θα την ξαναβρήσεις Την Παναγία ήταν ο γιο του γονό σου. Όχι ναι. ότι σου είχε μια κασέτα άνθραξη, αλλά δεν την άκουσε ποτέ. Ναι, ναι. Και τώρα την έχει χάσει.